Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Τέσσερις νεκροί είναι ο του νέου ναυαγίου. Σήμερα το πρωί ανοιχτά το αεροδρομίο της Μητυλίνης, όταν αναποδογύρισε βάρκα με πρόσφυγες που έρχονταν στην Λέσβο. Για την έρταγια ο Τζινέλη. Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί στα χανιά η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων του πρώτου μήνε του 2016. Το προχθεσινό εργατικό δυστύχημα στο βιοτεχνικό πάρκο με θύμα έναν 25χρονο εργάτη προκάλεσε την αντίδραση τοπικών φορέων και συνδικάτων. Έτυχαν Κατερίνα Πολίζου. Την ανησυχία του εκφράζουν οι τοπικοί φορεί εξαιτία τη μη ύπαρξη πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ στο αεροδρόμιο Ανδραβίδα και σε μια περιοχή από τι πλέον επικίνδυνε για για την ΕΡΤ Πύργου Ζαχαρία την τελευταία του πνοή άφησε στη θαλάσσια περιοχή τη Κεραμωτή Καβάλα 19χρονος στρατιώτη. Υπηρετούσε σε μονάδα του νομού Ξάνθη. Τασούλα κριτικού, Ερτ Καβάλα. Προσπάθεια για την αποπληρωμή του ίμιση των οφειλών τη ΔΕΗ προς τι εργοληπτικές εταιρείε μέχρι τα τέλη του μήνα. Καταβάλει η ΔΕΗ σύμφωνα με το διευθυντή του Λιντικού Κέντρου Δυτική Μακεδονία, Στέφανο Παλαβό. Από την Ερτ Αντώνη Μαυρίδη. Απλήρωτη εξεκολουθούν να παραμένουν περίπου 1000 κερκυραίοι παραγωγή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ΕΡΤ Κέρκυρα, Μαρίνα Μοσχάτ. Την ικανοποίησή τη εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ξάνθη, για την υπουργική απόφαση με την οποία ανακαλείται η μετατροπή τη ΑΕΠΗ σε ελεγκτική αρχή και αποκαθίσατε οριστικά η νομιμότητα στα θέματα αδειοδότηση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντο. ΕΡΤ Μαρία Νικολάου. 100 η αιτήσει ακούσια νοσηλεία σε μονάδες ψυχικής υγείας στο Βόλο. 44χρονος, τα έκανε γυαλιά καρφιά στο νοσοκομείο. Ελένη Ραυτοπούλου, Ερθβολ. Η υποχρηματοδότηση της περιοχής, η ελληπή στελέχωση των υπηρεσιών της περιφέρειας και της αυτοδιοίκησης συζητήθηκαν στη συνάντηση των εννέα βουλευτών και κλάδων και δωδεκανήσου με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χαντζημάρκο. Αποφασίστηκε συντονισμός και κοινό πλαίσιο δράσης για την Ερτρόδου Αριστήδης Μιαούλης. Πραγματοποιούνται από τον Υπουργό Μεταφορών Δικτύων και Υποδομών κ. Χρήστο Σπίτζη τα εγκαίνια τη συνδετήριας οδού της Μεγαλόπολης στο αυτό αυτοκινητοδρομο αυτοκινητόδρομο Κόλυνθος Τρίπολη-Καλαμάτα. Για την ΕΡ Τρίπολης, Σταύρος Ορμπαλάς. Έως το τέλος Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος της Ολυμπίας Οδού. Έως το Κιάτο και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα δοθούν στην κυκλοφορία και οι δύο σύραγες Δερβενίου. Στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθους Πάτρα τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Δέδης στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Πάτρας. Δήμητρα Ναργύρου για την ΕΡΤ Πάτρας. Εξελίξει αναμένονται σύντομα στην υπόθεση τη παραχώρηση ανενεργών εκτάσεων του στρατοπέδου Τζίμα στο Δήμο Λερισαίων, όπω πρόκειψε από τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Απόστολου Καλογιάννη με το αρμόδιο Υπουργείο. Ερντ Λάρισα, μήνα Μαυρογιάννη. Τι κατάλληλε ενέργειε ώστε το ρεύμα Κορεατών τουριστών που ήδη επισκέπτεται τη Ζάκυνθο αφενό να αυξηθεί και αφετέρου να επεκταθεί και στα άλλα νησιά προωθεί. Όπω δήλωσε ο αρμόδιο αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Γαλιατσάτο για την έρθιση ακίνηθου Σάκη Νέκα. Το πακέτο Γιούγκερ αποφάσισε να εντάξει τι υπολοιπόμενε υποδομές του λιμανιού τη Αλεξανδρούπολης η κυβέρνηση. Οι αφορούν την οδική σύνδεση με την Εγνατία Οδό και την ηλεκτροκίνηση τη συντεροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη Ορμένιου, ενώ ο εκτιμόμενο προπολογισμό είναι 276 εκατομμύρια ευρώ. Για την έρθωση τη Άδα, Ορφανίδου. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφα θα έχει αύριο αντιπροσωπεία του Δήμου Καρδίτσας, με επικεφαλή του Δήμαρχο Φώτη Αλεξάκο προκειμένου να συζητηθεί ο συμψηφισμό οφειλών προ το δημόσιο ύψου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δωραμιτρά Καρδίτσα, δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Μέσω προγραμμάτων θα γίνει η προστασία και ανάδειξη του Τύμβου Καστά, τόνισε ο Υπουργό Πολιτισμού Αριστίδη Μπαλδά κατά την επίσκεψή του σε ΣΕΡΣ και Αμφίπολη. Για την ΕΡΤ ΣΕΡ Μέσω του διασυνοριακού προγράμματο Interreg Ελλάδα-Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, χρηματοδοτούνται οι συμπληρωματικέ εργασίε στον παλιό ζωολογικό κήπο τη Φλόρινα, που υπολογίζεται να είναι επισκέψιμο έχοντα νέα μορφή τον επόμενο μήνα. Ερτ Φλόρινα, Σοφία Ζουζέλη. Για τέσσερις ημέρε, από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, η πόλη των Ιωαννίνων θα μετατραπεί σε ένα θερινό σινεμά, στα πλαίσια του δεύτερου φεστιβάλ θερινού κινηματογράφου σε δρόμου και πλατείε τη πόλη. Βάσογκόρου Ερτ Με την εντυπωσιακή παραγωγή Links του παλέτου Της Εθνικής Λυρικής σκηνής Και τον Αντώνη Φωνιαδάκη Ανοίγει την Παρασκευή η αυλαία Του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας Για την Ερτ Καλαμάτας Βαγγέλης Ποτέας Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια Σε τίτλους